Το περασμένο Σάββατο, αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζοντας στην ερμηνεία των παροιμιών του Σολομόντος, είχαμε εξηγήσει τον 31 και 32 στίχο του τρίτου κεφαλαίου και εκεί ο Κύριος δια του Προφήτου Σολομόντος μας εδίδαξε μεγάλα και σπουδαία πράγματα μεγάλα και σπουδαία και ας στα μάτια μας μικρά γιατί όπως σας έχω πει και άλλη φορά δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι πάρα πολλά στοιχεία της Αγίας Γραφής τα έχουμε υποτιμήσει και τα έχουμε σβήσει από τη ζωή μας αλλά να θυμάστε εκείνο που είπε ο Κύριος ότι όποιος τολμήσει να σβήσει ή ένα γιώτα ή ένα τόνο, ή ένα κόμμα ή μια τελεία μέσα από τον νόμο μου θα τον σβήσω εγώ Και αυτό σημαίνει ότι εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε δικαίωμα να αξιολογούμε και να διαλέγουμε από τον νόμο του Κυρίου. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στους μαθητές του, εκεί που τους απέστελε να πάνε στα έθνη να κυρίψουν; Πορευθέντες τους λέγει μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Για πάμε παρακάτω να δείτε τι λέει. διδάσκονται σε αυτούς την πάντα όσα λάμινη θα διδάσκεται λέει τον κόσμο να τα εφαρμόσουν όλα όσα σας εδίδαξα. Όχι κάποια, όχι μερικά, όχι όσα μας συμφέρουν, όχι όσα μας βολεύουν, όλα, όλα. Διδάσκονται σε αυτού, θα του διδάσκεται, τηρήν πάντα όσα ενετιλάμιν εμείς. Όλα. Έχει απέτηση ο Κύριος όλο το νόμο να τον εφαρμόσουμε. Όλο νόμο. Προσέξτε λοιπόν και εσείς, μην κάνουμε αυτό το λάθος. Και μην αρχίζουμε και διαλέγουμε. Και μην αρχίζουμε και λέμε: ετούτο ετούτο ε, τούτο, ε τούτο είναι μικρό. Άστο τούτο. Με αυτά θα ασχολείται ο Θεό. Φοίτα, του το λένε κιόλα. Και χριστιανοί, και παπάδε παρακαλώ. Και δεσποτάδες παρακαλώ. Με αυτά θα ασχολείται ο Θεό. Άστο, βγάλτο. Να το βγάλει καλύτερα έβγα εσύ παρά να βγάλει ένα λόγο του κυρίου καλύτερα πήγαινε εσύ στο περιθώριο παρά να βγάλει στο περιθώριο ένα λόγο του Κυρίου αλίμωνο και τρεις αλίμωνο μας αγαπητοί μου αδελφοί. γι' αυτό σας είπα μας δίδαξε η Αγία Γραφή εδώ ο νόμος του Κυρίου μεγάλα πράγματα αλλά που για μας δεν ιδρώνει το αυτάκι μας είναι μικρά Ποιος τώρα θα έδεινε σημασία αυτό που λέει εδώ η Αγία Γραφή μη κτίσει κακών ανδρών ονείδη δηλαδή μη κοιτάς λέει να αποκτήσεις τις κακές συνήθειες και τις διαστροφές των κακών ανθρώπων και εμεί τι κάνουμε άλλο που δεν κάνουμε. Δεν κοιτάμε να αποκτήσουμε τίποτα καλό από τον κόσμο, δεν κοιτάμε από τον συνάδερφό μας, από τον γειτονά μας, από τον πλησίον μας να δούμε να ζηλέψουμε κάμια αρετή που έχει. Κοιτάμε όλα τα διεστραμμένα πράγματα να πάρουμε. Δίνεται εκείνος προκλητικά, θα νηθώ και εγώ προκλητικά. Έγινε εκείνο σχρός, μιλάει βρώμικα, θα μιλήσω κι εγώ βρώμικα. Καπνίζει εκείνος, θα καπνίσω κι εγώ. Καπνίζει εκείνη, θα καπνίσω κι εγώ, γιατί τι είναι εκείνη. Θα καπνίσω κι εγώ. Παντελόνια εκείνη, παντελόνια κι εγώ. Κουρεμένη εκείνη, κουρεμένη κι εγώ. Γιατί είναι καλύτερη εκείνη από μένα. Δεν πάει στην Εκκλησία εκείνη, δεν πάω κι εγώ. Γιατί νομίζετε αγαπητοί μου άδειας η Εκκλησία, γιατί από αυτή τη βρώβικη, την ελαιηνή συνήθεια να παίρνουμε από τους άλλους όχι τίποτα καλό, αλλά όλα τα στραβά. Πάω στην Εκκλησία εγώ πρωί-πρωί και θυμάστε τι σας είπα. Ποιο είναι το μέγα ερώτημα το σημερινό, ποιο θα το πει. Ποιο είναι το μέγα ερώτημα, το μέγα ερώτημα, το μεγάλο ερώτημα το σημερινό, ποιο είναι. Ξέρετε, ποιο είναι το μέγα ερώτημα. Τι θα πει ο κόσμος. Τι λέει το μεγάλο. Να πηγαίνω εγώ κάθε Κυριακή στην Εκκλησία και τι θα πει ο κόσμος. Να ντυθώ εγώ έτσι σήμερα και τι θα πει ο κόσμο. Τι θα πει ο κόσμο. Να κάνω εγώ αυτό σήμερα. Και τι θα πει ο κόσμος. Να πάω να εγώ σήμερα. Και τι είναι σήμερα. Και τι θα πει ο κόσμος που θα με δείτε. Πάλι. Ο κόσμος είναι ο κριτής μας. Δεν υπάρχει Θεός λέω. Ακόμα και για μας τους χριστιανούς. Δεν βλέπουμε μπροστά μας ότι υπάρχει Ιησούς Χριστός. Όχι. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας απασχολεί. Εκείνο που βλέπουμε μπροστά μας είναι τι θα πει ο κόσμος. Γιατί δυστυχώς έχουμε βάλει στη ζωή μας, κριτή μας, τις συνήθειες του κόσμου. Ό,τι κάνει ο κόσμος πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Και βλέπετε τι λέει η Αγία Γραφή Το εντελώς αντίθετο Μη κτίσει λέει Κακών ανδρών ο Μην Μη τα στραβά των κακών ανθρώπων Εμείς εκεί Και η λέει παρακάτω; Μη δεν ζηλώσεις Τα σοδούς αυτών Ούτε να ζηλέψεις λέει Τους δρόμους τις βρωμιάς τις αμαρτία που ακολουθούν αυτοί Τώρα θα δείτε Σα το είπα και προχτές αύριο ανοίγει το Τριώδιο κάτσε και θα δεις θα δεις γιατί γαργαλιώνται τα πόδια τώρα ετοιμαζόνται όλοι μικροί και μεγάλοι Ναι και γέροι όλοι ετοιμαζόνται για που ετοιμαζόνται εκεί που πάει ο κόσμος που πάει ο κόσμος στα καρναβάλια στα ξενύχτια τις αγρυπνίες του σατανά στα μεθύσια, στου χορούς, στα μασκέ πάρτις, όλα αυτά <και>, και ετοιμαζόμαστε εννοείται να μπούμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή ε? που εννοείται, εννοείται, εννοείται που εννοείται ότι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι πένθος για εμάς τους χριστιανούς Ωραίο πέρθος κάνει. Ωραίο πέρθος έτσις Ωραίο πέρθος κάνει Με όλη αυτή τη βρωμιά του καρναβάλου Και όμως βλέπετε δεν αλλάζουμε αδερφοί μου Εδώ φωνάζει ο Λόγος του Θεού Εδώ μας συγκαλεί ο Λόγος του Θεού ο δε παράνομος Ιούδας, είδατε τι θα, μας, θα μας πει μεθαύριο, τη Μεγάλη Πέμπτη ο δε παράνομος Ιούδας ουκυβουλήθη συγγιένε δεν τον ένοιαζε τον Ιούδα, έβλεπε τον Κύριο εκεί πήγαινε για το σταυρό ο Ιούδας στο μυαλό του στα λεφτά, δεν συγκινιότανε δεν είχε, δεν είχε ευαισθησίες αυτούς, όπως και εμείς δεν έχουμε ευαισθησίες γιατί εμά γιατί δεν πάει ο Κύριος τώρα στο σταυρό, στο σταυρό πάει δεν θα σταυρωθεί σε τρει μέρε, σε τέσσερι μέρε, θα, θα σταυρωθεί σε δύο μήνε. Ε, λοιπόν και πού είναι η διαφορά, σε δύο μήνε. Και εσύ, δύο μήνε πριν τη σταύρωση του κυρίου, πα να γλεντήσει, πα να πορνέψει, πα να μυχεύσει, πα να κάνει όλε αυτέ τι βρωμιέ και τι απάτε του κόσμου. Και θε να λέγεσαι και χριστιανό. Και στη συνέχεια τι μα είπε γιατί δεν πρέπει λέει να ζηλεύεις τα σωδούς των ανώμων γιατί γιατί ακάθαρτος έναντι Κυρίου ας παράνομος γιατί δεν πρέπει να πηγαίνεις με τους παράνομους γιατί μπροστά στο Θεό ο κάθε παράνομος είναι βρώμικος βρωμιάρης είναι τα ακούτε είναι βρωμιάρης δεν είναι δικέ μου φράσει. Δεν είναι δικέ μου λέξει. Αν ήταν δικά μου λόγια, αυτή τη στιγμή θα με κατηγορούσατε. Δεν είναι δικά μου. Είναι λόγια τη Αγία Γραφή. Και όποιο θέλει να έρθει εδώ να διαβάσει μόνο του, αν νομίζει ότι δεν είναι λέει έτσι η Αγία Γραφή. Ακάθαρτο γαρένα δικηρίου, πα παράνομο. Ενδέ δικαίοι σου συνεδριάζει. Τι σημαίνει αυτό. Του είδε ποτέ αυτού, εσύ που παριστάνει στην καλή χριστιανή. Που θε να πηγαίνει κοντά του, του είδε ποτέ αυτού εκεί που τρέχουν στα στέκια τη Αμαρτία, του είδε να μπαίνουν ποτέ στην Εκκλησία μέσα, Όχι! Ε, τότε τι θε να πας κοντά του, Του είδε ποτέ να πάνε κοινωνήσουν, Του είδε ποτέ να πάνε να ξομολογηθούν, Του είδε ποτέ να πέσουν να προσευχηθούν, Ποτέ! Τι δουλειά λοιπόν έχει εκεί μέσα, Ενδέ σου συνεδριάζει. Τον βλέπει το παράνομο. Δεν μπαίνει εκεί που συναδριάζουν οι δίκαιοι. Δεν μπαίνει εκεί που υπάρχουν οι συναγωγέ των χριστιανών. Δεν μπαίνει μέσα στι εκκλησίε. Δεν μπαίνει εκεί που υπάρχει εξομολόγηση. Δεν μπαίνει εκεί που ακούεται ο λόγο του Θεού. Δεν μπαίνει εκεί που γίνεται θεία λειτουργία. Δεν μπαίνει. Εσύ όμω που δεν θα έπρεπε να μπαίνει εκεί στα στέκια των αμαρτωλών, έτοιμα είναι τα κοδάρια μα να μπουνε αυτέ τις ημέρες και κατά τα άλλα... Α, είμαστε καλοί χριστιανοί είμαστε καλοί χριστιανοί μη μας πειράξεις, μη μας ενοχλήσεις την πίστη μας και άμα σας, σας, σας πει κανείς ότι δεν είσαι καλός χριστιανός φέρνεις το κανάλι ε, έτσι δεν κάνω ναι. το κανάλι, θα σε βγάλω στα κανάλια έλεγε κάποιος στον παπά θα σε βγάλω στα κανάλια γιατί για να τρομοκρατήσει τον παππούλ. Γιατί τη έλεγε ο όχι παιδάκι μου, έτσι. Δεν είναι έτσι το σωστό. Κάνει αυτό που σου λέει. Α, παπά, θα σου φέρω τα κανάλια. Αλλά δεν είχε το τιμόθιο εκεί πέρα. Να την από τα μαλλιά τη πρόγραφα να φέρει τα κανάλια. Να πάνε μαζί τα κανάλια. Δεν τον είχε γίνει στη στιγμή. Ε βρήκε κανένα παπαδάκι, φαίνεται εκεί πέρα, που έτρεμε στο άκουσμα των κανάλιων και έτρεμε ο κακομοίδη. Α σου πω εγώ θα μου φέρει τα κανάλια. Έα πήγαινε να τα φέρει τα κανάλια. <Και> Κατάλαβες. Εκεί καταντήσαμε. Οι χριστιανοί, οι καλοί χριστιανοί. Και αν τολμήσει κανένα παπαδάκος να σου πει την αλήθεια, θα σου φέρει τα κανάλια. Θα τα κανάλια. Μην λε τέτοια πράγματα, θα σου φέρουν τα κανάλια. Αυτή είναι η χριστιανή μου. Για πάμε τώρα παρακάτω Είναι άλλοι τρει στίχοι Στη συνέχεια Οι οποίοι και κλείνουν Το τρίτο κεφάλιο. Και αν θέλει ο Θεός Από την άλλη ομιλία μας Θα πούμε στο τέταρτο κεφάλαιο Των παροιμιών του Σολομόντος σα διαβάζω τον 33 στίχο. Κατάρα Θεού ενίκεις ασεβών. Επαύλης δε δικαίων ευλογούνται. Θέλει εξήγηση αυτό, δεν το καταλάβατε περισσότερο, το καταλάβατε. Πολύ απλό είναι. Πολύ απλό είναι, δεν θέλει εξήγηση. Αλλά α πούμε δυο λόγια. Τι είναι λέει επάνω στα σπίτια των ασεβών η κατάρα του Θεού. Και ποιοι είναι οι ασεβείς. Τους θυμάστε τους ασεβείς. Τους θυμάστε γιατί έχουν μιλήσει για την ασεβία. Ετοιμάζεται το βιβλιαράκι να βγει. Ετοιμάζεται αργά αργά κούτσα κούτσα κούτσα κούτσα εκεί ε, με τη λίγη ώρα που μου μένει κάτι κάνω με τη λίγη ώρα που έχω στη διάθεσή μου, ετοιμάζεται. Μέσα είναι αυτό, ασέβεια προς τον Θεό, κεφάλαιο, ασέβεια προς τον Θεό. Ποιοι είναι οι ασεβείς, είπαμε είναι αυτοί που αμαρτάνουν και γελάνε. Δεν είναι αμαρτωλοί, αμαρτωρώσεις εσύ και εγώ που άμα αμαρτήσουμε πάμε στην εκκλησία μετά στον πνευματικό μας και πέφτουμε στα γόνατα και λέμε παππούλοι αμάρτισσα με. ο Ασεβής είναι αυτός που αμαρτάνει, γελάει, κομπάζει, κοροϊδεύει δεν πάει στην εκκλησία, του μιλάζει αξιωμολόγης και μουτζώνει τον παπά μουτζώνει προς την εκκλησία, δεν θέλει να έχει τίποτα παρεδώσει με την εκκλησία αυτός είναι ο Ασεβής είδες τι λέει εδώ, τα Κατάρατεού λέει στους οίκους των ασεβών Αυτά τα σπίτια μέσα στα οποία είναι οι ασεβεί, είναι οι βλάστημοι, είναι αυτοί οι οποίοι αμαρτάνουν είπαμε και γελάνε εκεί υπάρχει κατάρατεού και γι' αυτό μη κοιτάς που βλέπεις τώρα ε, λεφτά έχουνε πολλά ε, έχουνε λεφτά, τα παιδιά τους προοδεύουν θα έρθει η καταστροφή εν μία νυχτή σε μία νύχτα μέσα θα τα σαρώσει όλα έτσι λέει διαβάστε τους ψαλμούς αυτό το έχω ξαναπεί εκεί λέει που ακούς σήμερα χαρές και γλέδια λέει μεθαύριο θα κράζουνε κοράκια θα κράζουνε κοράκια, ερήπια θα έχουν γιατί δεν μπορεί αφού είναι κατάρα Θεού και είδες ποιο είναι το δικό μας το γνώρισμα των ψεύτων χριστιανών, ποιο είναι. Εκεί μας αρέσει να πηγαίνουμε. Που του χριστιανού πάνε στην εκκλησία και κοιτάει το ρολόι του. Και λέει αργήσαμε. Άμα πάει εκεί σε αυτά τα σπίτια που υβρίζουν και κοροϊδεύουν και χαρτοπέζουν και κάνουν και φτιάνουν και ρίχνουν καφέτες και όλα αυτές τις, τις, τις βλασφημίες εναντίον του Θεού, Εκεί δεν του κάνει όρεξη να φύγει. Κάθεται εκεί με τι ώρε. Πάει το πρωί και φεύγει το βράδυ. Αν του πεις πάμε στην εκκλησία, για πε εσεί, εσεί, εσεί, εσεί. Πέσε σε κάποιον απόψε, ξέρει εδώ ή κάποια εκκλησία έχει αγριπνιά. Πάμε στην αγριπνιά. Όχι. Όχι. Πα στην αγριπνιά θα πάει. Και τι θα πει ο κόσμο. Δεν πάμε στην. Όχι. Θα πάει στο σπίτι του Αμαρτωλού, εκεί που υπάρχει η κατάρα του Θεού, εκεί του αρέσει. Κατάρα Θεού, ενίκη ασεβών. <κοί> που σου αρέσει να συναυλίζεσαι, που σου αρέσει να βρίσκεσαι, με ποιού σου αρέσει να κάνεις παρέα Ποιοι είναι η όμορφη συ, η συντροφιά σου Ποιοι είναι Αν είναι χριστιανοί άνθρωποι Ευλογημένοι άνθρωποι Άκου τι λέει Επάβλης δε δικαίων Ευλογηθήσονται Εκεί που υπάρχει δίκαιος άνθρωπος Το σπίτι εκείνο το ευλογεί ο Θεός Και ποιος είναι ο δίκαιος είναι ο ταπεινός, είναι ο άνθρωπος του Θεού, είναι Αυτός που όταν ξημερώνει Κυριακή η άλλη μεγάλη ημέρα της εκκλησία μας θα σηκωθεί, θα πάρει τα παιδάκια του, θα πάρει τη γυναίκα του πάμε στην Εκκλησία. Πάει αυτό τώρα, πάει Πάει αυτό. Χριστιανοί, τι να σας πω αδελφοί μου τι να σας πω, να έρχονται χριστιανοί άνθρωποι στην εξομολόγηση να μου λένε μου είπε μια κυρία προχτές, πό, πό, πό, Και μου παρίστανε και τη χριστιανή. Μου λέει Χριστούγεννα δεν πήγα στην Εκκλησία. Τού να χάθει! Τού να χάθει! Και τότε πότε πήγε στην Εκκλησία. Άμα δεν πήγε στα Χριστούγεννα, πότε πηγες Τα Χριστούγεννα που πάνε και οι άθεοι και οι άθριστε πάνε τα Χριστούγεννα στην Εκκλησία. Εσύ πότε πήγε στα Χριστούγεννα. Χριστούγεν δεν πήγα στην Ευνησία ήμουν κακό και, και δεν πήγα στην Ευνησία Ποιος είναι ο Ευσεβής Τι νου στο σπίτι θα ευλογεί ο Θεός Αύριο τι λέει Επαύλης δε δικαίων ευλογηθήσονται Θα ευλογεί λέει ο Θεός τα σπίτια των δικαίων και δίκαιος είναι, αυτός ο οποίος θα πάρει τη γυναικούλα του τα παιδάκια του κάθε Κυριακή πρωί, θα πάει στην Εκκλησία. Ας τον γελάει ο κόσμος, ας τον κοροϊδεύει. Δεν ενοχλείται. Δίκαιος άνθρωπος ποιος είναι, αυτός ο οποίος έχει βάλει στόχο του, τη βασιλεία των ουρανών. Τι μας έλεγε αυτό εδώ, τι μα έλεγε. Ξέρετε ποια ήταν η τελευταία του κουβέντα? Πριν κοιμηθεί που τον ακούσαμε. Ξέρετε ποια ήταν. Το τελευταίο του μάθημα. Έκανε το τελευταίο του μάθημα την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Και την Κυριακή επέθανε. Σε τρει μέρες. Πέθανε. Ξέρετε ποια ήταν η τελευταία του κουβέντα. Μου λέγανε. Τελευταία του κουβέντα. Ε? Και πόλη, αλλά την μέδουσαν, και τη δεν έχουμε εδώ αδερφοί μας προορισμό εδώ στη γη, επιζητούμε, ψάχνουμε την σαν πόλη, δηλαδή την βασιλεία των ουρανών, αυτός είναι ο δίκαιος, δίκαιος αυτός είναι, αυτός ο οποίος το μυαλό του δεν το έχει στραμμένο εδώ στα γήινα πράγματα, αλλά το μυαλό του είναι Πώς θα κατακτήσουμε τη Βασιλεία του Θεού, πώς θα ευρεθούμε μεταξύ των δικαίων, πώς θα απολαύσουμε και εμείς την Βασιλεία, την Ουράνια, αυτή την οποία μας έχει υποσχεθεί ο Κύριος για όσους Τον αγαπήσαμε και για όσους συνεχίζουμε να Τον αγαπάμε. Ποιος το έχει το του εκεί, τίποτα. Άμα σας ρωτήσω αυτή τη στιγμή όλους, εδώ, εδώ. Εδώ αλήθεια να μου πείτε όμως, όχι αυτά που ακούτε αυτή τη στιγμή, αν κάναμε ένα γκάλωπ τώρα εδώ μεταξύ μας πως είμαστε, 50-60 άνθρωποι πως είμαστε. Και σας έβαζα ένα ερώτημα, ποιο είναι το μεγάλο σου το όνειρο, ποιο είναι, ποιο είναι. <χω> θα δείτε τι θα γράφατε στο χαρτί Το μεγάλο μου το όνειρο, να δω τα παιδιά μου παντρεμένα, να δω τα εγγόνια μου παντρεμένα, να δω να μου πέσει το λαχείο, να πάρω λεφτά, να πάρω προπά, να πάρω εκείνο, να πάρω το άλλο, να χτίσω σπίτια, να κάνω, να φτιάξω. Μεθαύριο, μεθαύριο η Παπαλή του Κυρίου, Παπαλή του Κυρίου, ποιο ήταν το μεγάλο όνειρο του Σιμεών, το θυμάστε, ε? ποιο, <Κι> να είδε, Να είδε τον Χριστόν Κυρίου έτσι δεν είναι, έτσι δεν είναι, και όταν τον είδα είναι τι είπε α, τώρα λέει θέλω να πεθάνω, δεν θέλω και πέθανε ο κανείμενος αμέσως μετά γύρισε στο σπιτάκι του, την επόμενη μέρα πέθανε Επληρώθηκε η μεγάλη του επιθυμία Έχεις εσύ τέτοιες επιθυμίες να ειδείς τον Χριστόν το θέλεις ε, αν δει τον Χριστό πού είναι ο Χριστός να φύγουμε από αυτή τη βρώμα ζωή και να πάμε να δούμε τον πιστό, να μας πάρει ο Κύριος Κοντάκης. <Κιος> ποιος το θέλει αυτό, ποιος <Κιος> το θέλει αυτό. <Κιος> το πρωί ήμουν με κάποιους εκεί, συζητούσαν πάπα πάλι, θάνατος, όχι, εδώ να μείνουμε, να μην πετάνουμε ποτέ. Κορακοζόητη, κορακοζόητη, 200, 300, 500 χρόνια εδώ, να μην το κουνήσουμε καθόλου, <Κι <καθόδοδο>, εδώ <Κιος> πέρα. <Κιος> Καταλάβατε, αδελφοί μου κι ποιος είναι ο δίκαιος άκου επαύλης δεν δικαίων ευλογηθήσονται επισκέπτεσαι τον δίκαιο στο σπίτι του τον επισκέπτεσαι όχι αυτός είναι χριστιανός βλαμένος. Άστονε. που θα πάμε εδώ τώρα τι να κάτσουμε να κάνουμε ε? αυτός είναι βλαμένος. ότι πας όλο το σταυρό του κάνει εμμουρλάθηκε άντε πάμε πουθένα αλλού έτσι δεν λένε εγώ τα λέω έτσι μου λέγανε για ένα πνευματικό παιδί μου, καλεί το του παιδιού. Ένα ευλογημένο παιδί, πολύ καλό παιδί. Τον συνάντησε, ένα φίλο του κάποιος άλλος τον συνάντησε, του λέει, τι κάνει εκείνος, λέει, α, λέει, εκείνος βουρλάθηκε, ας, παλάβασε, το έχασε στο μυαλό του, λέει, γιατί το έχασε στο μυαλό του, πάει, λέει, από εκκλησία σε εκκλησία, ε, ε, παλάβασε, τον βάρεσε, ναι, στο τεφάλι. Επισκέπτεσαι τον δίκαιο στο σπίτι του, τον επισκέπτεσαι, όχι. Oh. Δε σε νοιάζει. Την κουτσομπόλα την επισκέπτεσαι. Εκείνη που δεν πατάει στην εκκλησία ποτέ την επισκέπτεσαι. Καθώστε με τις όλες. Αλλά άκουσες τι είπε. Κατάρα Θεού λέει στα σπίτια των ασεβών. Αντίθετα στα σπίτια των δικαίων υπάρχει η ευλογία του Θεού. Αλλά εκεί κοιτάμε, να μην πατάμε, κοιτάμε να φεύγουμε. Πάμε στον άλλο στίχο. Εδώ θα δείτε τι λέει ο Κύριος, αφήστε σας είπα τι λέει ο κόσμος. Τώρα κανονικά στον επόμενο στίχο, ξέρετε, έπρεπε να κάνουμε πολλά κηρύγματα. Εμείς τώρα θα κοιτάξουμε να τον βγάλουμε σε 10 λεπτά, αν είναι δυνατόν. Αυτό που θα μας πει τώρα ο Στίχος 34 Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται Ταπεινής δεν δίδωση χάρη Άμα κάνω τώρα μια ερώτηση ποιος είναι ταπεινο εδώ θα μου κάνετε ερώτηση. Εγώ, εγώ, εγώ, εγώ. εγώ. Θε να σου δείξω εγώ να ταπεινό που άμα μπορεί και τον φτάσει ποτέ έλα μετά να κουβεντιάσουμε. Θα σου δείξω ένα ταπεινό. Ένα ταπεινό, θα σου δείξω. Αύριο είναι το και του Παρισέου. Αύριο. Θε να δεις το, για, για θε να δει ένα ταπεινό, πήγε να πιάσει το τελώνιο. Πολλά έκανε ο Τελόνης. Ας λέει λίγα το Ευαγγέλιο. Πολλά έκανε. Ο Τελόνης τι έκανε. Mm. Πρώτα πρώτα μόνος του κατηγορούσε τον εαυτό του. Mm. Που εσύ δεν το κάνει. Mm. Εγώ. Μα εγώ δεν έχω πειράξει κανένα άνθρωπο. Έτσι μου λένε οι περισσότεροι. Mm. Εμένα πεπειράζουνε. Ερχόντας στην Εστίγη και κλένε. Εμένα πεπειράζουνε. Μα εγώ δεν έχω πειράξει μυρμίκι. Ωραία ταπείνωση, ωραία αυτομεμψία έχεις. Ποιος είναι ο ταπεινός, αυτός που δεν σηκώνει τα μάτια του να δει τι κάνει ο άλλος, δεν σηκώνει. Αυτός ο οποίος πάντα λέει μέσα του, τι με ενδιαφέρει με να τι κάνει ο άλλος, δεν βλέπω τα δοκάρια που έχω στα μάτια μου, δεν βλέπω τη βρωμιά τη δικιά μου Όλοι οι άλλοι είναι Άγιοι μπροστά μου Άγιοι είναι όλοι τους Πέφτω και τους προσκοιτάω Ποιος το λέει αυτό Βλέπετε ενώ ο εγωιστής Αύριο να τον ακούσετε στο Ευαγγέλιο Ο Φαρισαίος με όλους ασχολείται Αυτός είναι ο εγωιστής Αυτός ο οποίος κοιτάει όλο γύρω του. Δεν κοιτάει ποτέ τον εαυτό του Κοιτάει όλο γύρω του. Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλονε, εγώ δεν είμαι κλέφτης, εγώ δεν είμαι απατεώνας, εγώ δεν κάνω, εγώ δεν φτιάνω, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ. Εγώ είμαι καλό, εγώ δεν πειράζω κανένανε, εγώ, εγώ, εγώ. Υδε τι κάνει ο τελόγη. Εγώ είμαι το βρωμερό. Τι με νοιάζει τώρα τι κάνει ο Θε μου με τον Αμαντολό ο Θεός συλάς στην πίμη του αμαρτωλό. Η μόνη του δουλειά είναι να κλαίει, να χτυπάει το στήθος του, να αναλογίζεται τις αμαρτίες του και εκεί τον βρίζει. Ο Φαρίσιος τον βρίζει. Τον βρίζει. Ξέρετε τι λέει μέσα του ο Τελώνης. Καλά μου κάνει και με βρίζει. Τέτοιος που με καλά μου κάνει. Άμα εσένα και μένα μας βρίσκουν, θα πούμε καλά μου κάνει. Κατά τα άλλα, είμαστε τα Έτσι, κατά τα άλλα, είμαστε τα Θα έχει τη δύναμη τη στιγμή που ήρθε κάποιο να σε κατηγορήσει. Να πεις Έχει δίκιο, παιδάκι, καλά μου κάνει. Όντω, έτσι όπω τα λέσαι. Τέτοια είμαι τέτοιος είμαι όπως με λες παλιάνθρωπος, κτήνος, απαταιών ό,τι θες πες. δεν το λέμε γιατί δεν το λέμε γιατί μέσα μας έχουμε το μεγάλο δράκοντα που λέγεται θηρίον του εγωισμού που καταδυναστεύει την ψυχή μας και είδε εδώ τι λέει ο κύριο. Ο Κύριος λέει, υπερηφάνει, αντιτάσσεται. Όταν σηκώνει κεφάλι και λες, δεν είμαι σαν τους άλλους εγώ, εγώ κάποιος είμαι, εμένα με πειράζεται, εγώ είμαι ο καλός, εκείνη λέει την ώρα, ο Κύριος στρέφεται εναντίον σου, Κάνει σε σου τον ίδιο τον Θεό. Το προκαλεί δηλαδή με αυτό που κάνει. Το προκαλεί. Αυτό σημαίνει αντιτάσσεται. Αναγκάζεις τον Θεό να στραφεί ένα δύο σου. είσαι εσύ. Είσαι άγιος εσύ. Είμαι άγιος εγώ. Μα δεν αφούς με βρίζει. Καλά σου κάνει και καλά μου κάνει. Και καλά μου κάνει. Αφού τέτοιος είμαι. Εδώ ήβρισαν τον Κύριο και ο κύριο. ο Κύριος δεν άνοιξε, λέει, το στόμα του καθόλου. Δεν άνοιξε το στόμα. Ως πρόβατον επισφαγή νύχθη. Ούτως, ούτως, ούτως, το στόμα αυτού. Δεν άνοιξε το στόμα. Τον ακούσατε τον Κύριο στο πάθος του να υπερασπιστεί τον εαυτόν του καθόλου. Πότε. Ούτε μια στιγμή. Όταν τον κατηγορούσαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και τον έλεγαν ότι εσύ είσαι... Φίλος των πορνών, δηλαδή είσαι πόρνος κι εσύ, είσαι φίλος των τελωνών, είσαι κι εσύ σαν τους τελώνες, κάνεις, στιανείς, τον ακούσατε τον Κύριο να υπερασπιστεί τον εαυτόν, oh. ah. να λένε. Εσύ είσαι ανώτερο του Χριστού. Εσύ είσαι αγιότερος του Χριστού. Εγώ είμαι αγιότερος του Χριστού. Εγώ έχω λόγους να υπερασπίζω με τον εαυτόν μου, ο Κύριος δεν είναι και λόγους. Εσύ έχεις λόγους, εγώ έχω λόγους να υπερασπίζω με τον εαυτόν μου. Όχι αρέσει. Αυτός είναι ο υπερήφανος. Και αν έχετε, που πιστεύω ότι έχετε λίγο τσαγανό μέσα σας, έχετε λίγο φιλότιμο, το κοινός λεγόμενο φιλότιμον, Άμα θέλετε να ψάξουν όλοι τον εαυτό μα απόψε και θα δει τι μεγατόνου εγωισμού κρύβουμε μέσα μα. Μεγατόνου. Που μου παρουσιάζεστε και σου παρουσιάζομαι εγώ σαν ο καλό Χριστιανό. Κάνω τη μεγάλη τη Κάνω το μεγάλο Κωνσταυρό. Το Έχω και ένα μεγάλο κουμποσκίνη στο χέρι μου που το βαστάω και το επιδεικνύω. Για να σου παριστάνω τον καλό τον χριστιανό Κι άμα μου πεις καμιά κουβέντα Κι άμα μου πεις άντε πήγαινε παραπέρα ρε βρομιάρη Ο, Εγώ βρομιάρης Τι είπες μωρέ Τι είπες μωρέ Εγώ βρομιάρης Ξέρεις ρε σε ποιον μίλησες Ποιος είσαι Ποιος είσαι, ποιος είσαι ποιος Κάποτε λέγει εδώ, μας τόλεγε ο Ιμιστός εδώ διδάσκαλος, αιωνία του ημίμη. ο πρώτος επίσκοπος εδώ της Πάτρας, ένας Άγιος άνθρωπος, μετά από τις επαναστάσεις, τους πολέμους, στα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου αιώνα, ήταν ένας ιερόθεος μητρόπουλος, ιερόθεος. Αυτό λοιπόν επήγαινε, λέει, ήταν εκεί στην Επισκοπή, που είναι και σήμερα η Επισκοπή, και συνήθιζε και πήγαινε και ένα Χριστιανό εκεί μέσα, γνώριμο του δεσπότη, και επειδή τον βλέπαν και οι άλλοι που μπενόβιανε εκεί, αυτός έκανε τον Χριστιανό, τον καλό. Εγώ, εγώ είμαι παλιάνθρωπο, εγώ αυτό, ξέρεις, εγώ δεν πειράζω, Εγώ, εγώ είμαι εγώ έκανα αυτό, αυτά. Ο δεσπότης για να τον ο σοφός άνθρωπος, τι έκανε μια μέρα. Την ώρα που θα πήγαινε αυτός, ήξερε περίπου τι ώρα πάει στην Επισκοπή, Την ώρα που θα πήγαινε, είχε βάλει ένα διάφορο του και του λέει, όταν θα ο συγκεκριμένος άνθρωπος, να μην του ανοίξει την πόρτα. Θα βγεις έξω και θα τον βρεις Και θα του πει να πήγει. Πράγματι λοιπόν, α πούμε κατά τι 10 το πρωί, ήρθε αυτό, χτυπάει το κουδούκι, βγαίνει ο Διάκος, του λέει τι θες ο Χριστιανέ μου, άι πήγαινε από εδώ το πέρα, του λέει κανένα, μας έχει ζαλίσει κάθε πρωί, κάθε πρωί, μπροστά στα μάτια μας έχουμε να σένα, βλέπουμε εσένα, άντε πήγαινε από εδώ κανένα, άντε φίλε από εδώ Πού είναι ο καπεινός, ξέρεις που είναι ο καπεινός. Έγινε ο λέει. Εμένα, λέει, να μιλήσεις έτσι, λέει να με βρεις εμένα και ξέρεις ποιος είμαι εγώ και ξέρεις τι κάνω εγώ και εγώ είμαι ο γνωστός ο Δεσπότης και βγήκεσαι εσύ ένα διακάκι να μου μιλήσεις εμένα έτσι Αντέμπα μέσα. Τον ακούει ο Δεσπότης. Βγαίνει ο Δεσπότης στον παρκόνι ποιος είσαι εσύ του, λέει. Θυμάσαι τι μας εσύ έλεγε ότι είσαι αμαρτωδό. Εσύ έλεγε ότι είσαι ένοχο. Εσύ έλεγε το ένα και το άλλο. Κατηγόρα και τον εαυτό σου. Σήμερα ξαφνικά έγινε ο Άγιο που πρέπει να σε προσκυνήσουμε. Μην ταπεινολογεί, να ταπεινοφρονήσει. Μην ταπεινολογούμε, αδελφοί μου, στην ταπεινολογία είμαστε πρώτοι. Πρώτοι είμαστε στην ταπεινολογία. Εύκολοι μόνοι μας να λέμε κατηγόριας εναντίον του εαυτού μας. Δεν είναι αυτός ο ταπεινός. Ταπεινός είναι αυτός που ακούει την, προ... την προσβολή και δεν μιλάει. Καλά μου κάνει. Αφού είμαι δεν είμαι αμαρτωλός, δεν είμαστε. Αφού είμαι. Τελείωσε. Την αλήθεια λέει στο κάτω κάτω. Άνω. Εμένα που με αμαρτωλός, με λέει αμαρτωλό. Καλά μου κάνει. Αλλά εκεί είναι τα δύσκολα. Αλλά και εκεί στα δύσκολα όμως, εκεί παίρνεις τη χάρη. Είδες τι λέει, ταπεινής δίδωση χάρη. Όταν εκεί στον πειρασμό, εκεί κάνεις υπομονή, εκεί δεχτείς. Με ταπείνωση την προσβολή που σου κάνει ο άλλος και την αποδεχτεί, ε, την αποδεχτεί μέσα σου και πεις καλά μου κάνει. Και ποιο είσαι, δεν το μάρι, καλά σου κάνει. Εάν το πεις αυτό μέσα, έχει τα κότσια εκεί τη δύσκολη στιγμή να παραδεχτεί Τι εσύ και εγώ ότι είμαστε το μάρια και καλά μας κάνει, ε τότε έρχεται πλούσια η χάρη του πάνω. Και όπω αύριο στον τελώνει, τι είπε, αυτό σε δικαιώθηκε κατέβει ο δε δικαιωμένος ή εκείνος κι άμα είσαι ταπεινός έρχεται η εκείνη. Για αμα εισαι ερχεται η χαρις του Θεού την κουβαλάς μαζί σου τη χάρη. Μπαίνει μέσα στο σπίτι σου και τα δαιμόνια φεύγουν φέρουν. και γι' αυτό βλέπεις ανθρώπους πραγματικά πίνους, να έχουν διορθώσει και τους συζύγους τους να έχουν διορθώσει και τα παιδιά τους να έχουν διορθώσει και τα εγγόνια τους που λέμε πολλέ φορέ εγώ του το λέω λέει αλλά δεν μαρκούνε. Αν βέβαια που κάνεις γιατί κάνεις την ασκάλα με το ύφος το Άγιο ότι εσύ είσαι η Αγία και η Άγινη είναι όλη αμαρτωλή, ποιος θα σε ακούσει εσύ είσαι οι του Παρισαίου Για πήγαινε μες στο σπίτι με ύφος ταπεινό να είσαι έτοιμη να δεχτείς και την προσβολή να δεχτείς και την ταπείνωση να σε ταπεινώσει το παιδί σου να σε προσβάλλει, να σε κακολογήσει Καλά μου κάνει. Μέσα στο ρες καλά μου κάνει το παιδί μου. Τέτοια ήμουν Και τέτοια είμαι. Θα δει πώ θα σε επισκιάσει χάρη του δεύτερο. Και θα δει πώ θα επισκιάσει και την οικογένειά σου όλοι. Και σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβει, θα δει τον άντρα σου τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου, τσουκου. Πού παιδί μου, πάω για εξομολόγηση γύρω εσύ εξομολόγηση. μάλιστα. Εξομολόγηση. Μα εσύ δεν ξέρει πού θα φέρει πόρτα Πάω για που πας, παιδάκι μου, πάω στον εξομολόγιο. Και δεν σας λέω αυτά παραμύθια, σας τα λέω γιατί τα έχω ζήσει, τα έχω δει μέσα από την εξομολόγιση και σηκώνουν αυτές οι γυναικούλες και κάνουν το σταυρό τους πλαίουσες, κλαίου, κύριε μου, τι δώρα είναι αυτά για μένα, τι δώρα είναι αυτά για μένα. Περίμενα εγώ ποτέ το θεριό αυτό που είχαμε στο σπίτι μου, που έτρεμα να σταθώ μπροστά του, τον άντρα μου, το θηρίο αυτό του Αποκαλύψιος, περίμενα εγώ ποτέ να τον δω να πηγαίνει για εξομολόγηση. Κι όμως επήγηγε η εξομολόγηση και γυρνώνησε και πέθανε συντετριμένο και τεταπηρωμένο μέσα στη μετάνια και στη διόρθωση. Γιατί, γιατί ταπεινεί διδοσικά του. Άμα σηκώνει τη μύτη σου ψηλά και νομίζει ότι εσύ είσαι Αγία και όλη Άλλη να μαρτωλεί, το χασίρι Ενώ αν μιλάς, με την ταπείνωση του καλόνου τότε τους κέρδισες όλους. Η χάρης του Θεού έπιδε πλούσια σε όλους μέσα στο σπίτι και τους μαζώνει όλους. Για να πάμε και στον τελευταίο στίχο. Δόξαν σοφή κληρονομήσουσι ιδέα σεβείς ύψωσαν ατιμία. Ποιος θα κληρονομήσει τη δόξα του ουρανού, ποιος θα κληρονομήσει τη δόξα των δικαίων, ποιος θα κληρονομήσει τη δόξα της βασιλείας των ουρανών, ποιος η σοφή. Και ποιοι είναι η σοφή. Σοφός ποιος είναι, ξέρετε ποιος είναι ο σοφός. Αυτός που έχει εδώ και εδώ, εδώ στο μυαλό, και εδώ στην καρδιά, έχει τον Χριστό. Σοφός δεν είναι αυτός που ξέρει πολλές γλώσσες, ούτε αυτός που έχει διαβάσει πολλά βιβλία. Δεν είναι αυτή η σοφή. Σοφή κατά Θεών είναι αυτοί που έχουν τον Θεό στο νου και στην καρδιά του. Αυτοί που έχουν τον Θεό στο νου και στην καρδιά τους, αυτοί πρόκειται να κληρονομήσουν την βασιλεία των ουρανών. δόξαν σοφοί κληρονομήσους. Οι σοφοί θα κληρονομήσουν την δόξαν του Θεού. Έχεις τον Χριστό στο νου και στην καρδιά σου, μακάρι να τον έχουμε. Μακάρι να είναι αυτός ο μεγάλος μας αγαπητικός, Μακάρι να είναι αυτό που έλεγαν οι Άγιοι Πατέρες, η Ιησούς, ο αίρος της καρδίας μου, ο γλυκός μου έρωτας, η μεγάλη μου αγάπη να είναι ο Χριστός. Μακάρι, τότε είσαι σοφός. Τότε θα κληρονομήσεις την δόξα των δικαίων, σίγουρα. Αν όμω είσαι ασεβής, άκουσες τι είπε. Υψωσαν, οι ασεβείς λέει, ύψωσαν ατιμία Α του βρέπει, λέει, να υψώνονται οι ασευδεί. Του βλέπουμε και σήμερα, δεν του βλέπουμε. Τα κανάλια τρέχουν κοντά του. Ε, στον ασεβή πάνε. Ποιοι είναι αυτοί που βγαίνουν στα κανάλια. Οι περισσότεροι είναι ασεβεί. Βλάστιμοι, αισχροί, άθυοι, άπιστοι. Υψώνονται, υψώνονται, υψώνονται. Βλέπει, υψώνονται. Αλλά μέσα από αυτή την ύψωση, την ύψωση, την ύψωση που <Και> του έχουν θεοποιήσει. Εκεί ο Θεός επιτρέπει, λέει, να πάθουν τις μεγάλες ατιμίες να εξευτελίζονται. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Είδατε τι γίνεται τώρα εκεί με τους βουλευτές. Όλοι οι μέσα στα σκάνδαλα. Όλοι. Όλοι, όλοι, όλοι. όλοι. Όλα. Αυτά που γκαρίζονται ως Αυτά που γκαρίζονται... Ξύγει, αριστερή, κόκκινη, πράσινη, μαύρη, άσπρη, κίτρινη. Όλοι! Όλοι! Όλα αυτά τα φίδια τροπομένα μέσα στα σκάνδαλα. Όλοι! Και τώρα εσεί, σας λένε αυτοί απάνω, μαλώστε, σκοτωθείτε, θα δείτε πάλι να μα πει φίλε τη μετάφραση. Θα δείτε, φαγωθείτε, θα βγείτε πάλι στι πλατείε και θα καρίζετε για μα πάλι. Καλά, Καλά να πάτε, τρέχτε. Τρέχτε εκεί. Εγώ σα έχω πει, σα έχω μιλήσει Την αποψή μου την γνωρίζετε. Πηγαίνετε όλοι, έτσι, έτσι. Μέσα εκεί όλα τα φίδια. Κάθε μέρα κάθε μέρα αποκαλύπτεται και νέα σκάνδαλα. Σκάνδαλα, σκάνδαλα. Όλοι μέσα. Στα εκατομμύρια, στα δισεκατομμύρια. Και τώρα ο ένα απειλεί τον άλλον. Μην μι μιλά για σκάνδαλα. Μην μι μιλά για σκάνδαλα. Μην μι μιλά μι για σκάνδαλα. Θα σου κάνω στη φόρα. Θα σου κάνω στη φόρα. Μην μι μιλά για σκάνδαλα. Όλοι, όλοι. Όλοι είναι κεφαλαία γράμματα το όρι. Και του είδε ο κόσμο εκεί. Πορομένει εκεί. Επιτρέπει ο Θεός. Υψώσαν λέει, ε, οι ασεβείς. Υψώσαν, αντιμία. Υψώθηκες, υψώθηκες. Σε κάναμε υπουργό, σε κάναμε πρωθυπουργό. Επέτρεψε ο Θεός, υψώθηκες, υψώθηκες, υψώθηκες, υψώθηκες, υψώθηκες. Και έρχεται το σκάνδαλο να δείξει πόσο άτιμος άνθρωπος είσαι. Και ενώ στον αποκαλύπτει ο κύριο, μετά αύριο θα σου πει: Δεν στα είχα δείξει. Θα στο πει ο κύριο, και εμένα και εσένα. Δεν στα είχα δείξει ποιο είναι αυτό ο συγκεκριμένο και εσύ έλεγε σε εκείνον. Εγώ αυτός είναι ο σωτήρα τη Ελλάδο. Θα πάω να του ξαναψηφίσω. Πήγε. Καλά να πάθει λοιπόν. Καλά να πάθει. Από θα έρθει η σωτήρια. Μάλιστα πήγε να το ψηφίσεις. Μάλιστα, μάλιστα πήγε να το ψηφίσει. Και μετά στα σε αναπολόγητο ενώπιον του κύριου. Θα σε σενό, θα σου πει ο κύριο: Δεν ήξερε πόσο άτιμος ήταν. Δεν σου το αποκάλυψε. Εγώ δεν είδε πόσα σκάνδαλα. Αντί να του μαυρίσει όλου, έτρεξε να διαλέξει. Πλήρωσε. Πλήρωσε. Γι' αυτό πληρώνουμε. Τελειώνουμε εδώ. Κλείνοντα το τρίτο κεφάλαιο. Και αν θέλει ο κύριο, και πάλι το ερχόμενο Σάββατο. Από το ίδιο Αρθροπίημα θα συνεχίσουμε να ελαφρύνουμε.